Εντυνήσαμε πολύ θετικά. Το πρώτο θετικό ήταν το Υπουργείο ανταποκρίθηκε στι αιτήσει μα. Δηλαδή, όσου εκπαιδευτικού ζητήσαμε και όσου εκπαιδευτικού ζητήσαμε νηπιαγού, μα ήρθαν στο αγκέριο. Πόσους ζητήσατε? Ε, ζητήσαμε 202 εκπαιδευτικού δασκάλου να ασυλληχώσουν τμήματα στα νησιά μα. Ε, ήρθαν 202. Οι 4 εκπαιδευτικοί ε, πήραν άδεια λόγω κοίηση. Ε, κατά συνέπεια, τα κενά μα αυτή τη στιγμή δεν είναι παραπάνω από ένα-δύο σε όλα τα δωδεκάνησα τα οποία μέχρι την Πέμπτη θα καλυφθούν και αυτά τα οποία προέκυψαν ε, μέσα στη διαδικασία. Δηλαδή, από του αναπληρωτέ, πέ ε, πέντε αναπληρωτές ε, τελούν υποκείηση. Κατά συνέπεια, δεν θα μπορούσαν να πάνε στη σχολεία. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, ναι, πρώτη ναι, μέρα το και να έχουμε μόνο τρία δωδεκάνησα. Το ίδιο κενά. ισχύει και για του νηπιαγού. Αυτή τη στιγμή, στου νηπιαγού, δεν υπάρχει κανένα κενό. Ε, τα τμήματα ένταξη τοποθετήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και για πρώτη φορά οι Πόστη, οι Κάλινο, ε, Λυψού και Λέρο τακτοποιήθηκαν στα τμήματα ένταξη σχεδόν σε ποσοστό πάνω από 90%. Ε, και μέχρι την Παρασκευή ελπίζω ότι θα έρθουν και οι παράλληλε στηρίξει και θα έχουμε νέα αναφορικά με τι άλλε ειδικότητε. Αύριο θα τοποθετηθούν οικαστικά και θεατρική αγωγή. Βέβαια, δράττω με τι αν με ακούτε. Βεβαίω, πολύ, με τι ευκαιρίε να πω ότι η Διεύθυνση, και είναι αυτό δε βεβαίωση, ότι έκανε το καλύτερο δυνατόν για να έχει καλύψει δηλαδή σε λειτουργικό επίπεδο όλε τι ανάγκε, το ξέρουμε δηλαδή τι μας γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Θέλω να εκφράσω ευχαρισ... τι ευχαριστήσεις μου στο προσωπικό τη Διεύθυνση, που σημειωτέων είμαστε οι μόνοι που έχουμε λείψει.